τώρα στο σημείο αυτό να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άγγελες, και να καλυσπερίσουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη τον κύριο Πάνο Μουζουράκη. Κύριε Μουζουράκη, καλησπέρα σα από την Αθήνα, από τον ΣΚΑΙ. Θέλω από εκεί, από το Λος Άντζελες, να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που σας αγαπούν, που σας έχουν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια σας, που σας παρακολουθούν και τηλεοπτικά. Από απόψη θα ξαναβλέπουμε το, το Voice από τον Sky. Θα σας χαρούμε και εσάς και όλη την υπέροχη παρέα του Voice. Να μας δώσετε μια ανάσα σε αυτό το κρίζο τοπίο. Στείλτε μας ε, ένα μήνυμα η παγωνιά που προεκλήθη Μόλις ο Μουζουράκης Από το Λος Άντζελες Αποκλεισμένος λόγω κορονοϊού Είπε με αυτό τον τρόπο Τη λέξη επανάληψη αφορούσε βέβαια το voice Που το προβάλλει ξανά ο Sky Και η παγωνιά στα μάτια του Στραβελάκη Που του έκανε την ερώτηση Ήταν όλα τα λεφτά Αλλά σε ακούσουμε όμως το μήνυμα Του Μουζουράκη από το Λος Ένα μήνυμα ε, ε, και, ε, αλλά. Ε, ε, και ε, επιπλέον ε, γενικότερα ε, Ναι, θέλω να το πιστεύω αυτό δεν μας είπα για τις ασθένειες που ήδη ζούμε μία κατασκευασμένη από τους ανθρώπους ασθένεια, αυτών που ζούμε. Μεγαλοποιημένη από τις μεγάλες δυνάμεις για να κάνουν το κουμάντο που θέλουν στου φοβισμένου και αδύναμους ανθρώπους. Έχει αναδείξει ταλέντα όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό από το Λο Άτζελε πήγαμε στην Κύπρο. Είναι ο Μητροπολίτη Μόρφου, ο οποίο βγαίνει συνέχεια και είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε δει μικρόφωνο από το κήρυγμα κάθε Κυριακή, μόνο που τα λέει, αλλά είναι και τα διαδικτυακά και τα υπόλοιπα. Οπότε εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι είναι από του ανθρώπου φτιαγμένο όλο αυτό που ζούμε, ο ιό δηλαδή, και έχει δίκιο και δεν τα λέει έτσι. Έχει, δεν έχει βίντεο βέβαια. Έχει όμω ντοκουμέντα, έχει στοιχεία. Επικαλείται σύγχρονου προφήτε. Όχι τόσο σύγχρονους αλλά προφήτες σε πάση περιπτώσει από αυτούς που υπάρχουν Πολύ κυρίως στην Ορθοδοξία Και τα έχουν προβλέψει όλα όμως Και μας άφησαν και εμάς Μέσα από τους Αγίους του Και τους σύγχρονους και τους παλιωτέρους Να ξεύρομε τα μέλλοντα συμβαίνει Όχι με λεπτομέρειες Αδρομερός Μόνο τα αναγκαία Δεν ξέραμε Ότι θα γίνει πόλεμος μεγάλος Στη Συρία και δεν θα σταματά. Μα το είπα, η σύγχρονη άλλη, δεν ξέρωμε ό,τι μετά από αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα μα, προ στιγμή θα πεινάσει. Και ξεκίνησε αυτή η δοκιμασία. Δεν ξέραμε ό,τι θα διαλυθεί η Σοβιτική Ένωση και συνέβη, ό,τι θα διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία, τα έλεγε σε μαμά και σε πολλού άλλου ο άλλο παίστειου. Με λεπτομέρειε αυτό. Τα vindo convidado. Bem-vindo ao με com gente forte para me boicotar. Estanta uma cena να τα καλά, τα νέα. Τα έχει πει ο Παίσιο. Γενικώ ο Παίσιο και όλοι αυτοί οι σύγχρονοι προφήτες προέβλεπαν και προφήτευαν διαλύσεις Τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση το ήξερε ο Μόρφο από τότε. Τη διάλυση τη Ιουκοσλαβία το ήξερε Τώρα ξέρει για τη διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάπου εκεί στα ανάμεσα είπε ότι θα πεινάσουμε. Εμεί εδώ στην Ελλάδα γιατί υπάρχει ένα πόλεμο. Δεν ξέρω, τα έβλεπαν αυτά οι μεγάλοι προφήτε, οι σύγχρονοι, οι παλιότεροι, τα λέει και ο Μόρφο, τα λέει και στο. Πλήρωμα, το πλήρωμα, όχι με το μισθό, το άλλο πλήρωμα της Εκκλησίας της Κυπριακής είναι πολύ σημαντικά. Τα κρατάμε, τα κρατάμε. Ευτυχώ μα σώζει μάς εδώ, σε αυτό τον τόπο, ότι έχουμε πολύ στιβαρή ηγεσία, όπως είπε και ο Χρυσοκοίδη χθε βράδυ στο Open που εμφανίστηκε. Νομίζω ότι γίναμε βαθιά ρεαλιστέ όλοι και όριμοι άνθρωποι. Και μια κοινωνία τελικά η οποία δέχθηκε ένα πλήγμα, αλλά ταυτόχρονα ορίμα Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Υπάρχει ηγεσία. Η ηγεσία η οποία παίρνει αποφάσεις, παίρνει σωστές αποφάσεις. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύονται ότι μέσα, επιβάλλονται μέσα από την κοινή συνένεση, την κοινή συμφωνία, έστω και αν ψηφίσουν κάποιοι νόμοι υποχρεωτικά για να εφαρμοστούν. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα η ηγεσία και η κοινωνία μας, οι πολίτες μας έχουν αναφορά σε αυτήν την ηγεσία. Αυτήν την ηγεσία. Επίση, δεν μα είπε ότι υπάρχει ηγεσία σε αυτόν τον τόπο. Τέσσερι φορέ το είπα, να το ακούσει και ο ίδιο. Μέσα, βέβαια, στην ηγεσία είναι και αυτό. Οπότε, λογικό βέβαια, και ο Κυριάκος Μητσοτάκη μέσα στην ηγεσία και όλο ο μηχανισμό. Οι υπουργοί του βλέπετε, του παρακολουθούμε με τι αγωνία έχουν ενσκύψει πάνω από όλα αυτά. Τα είπε χτες βράδυ στο Open. Εκπομπή Νίκη Λιμπεράκη και Κώστα Γιανακίδη ήταν εκεί. Και έλεγε όλα αυτά γιατί ηγεσία. Είπε και άλλα. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε κανα δυο. Ε, όλοι λένε και μιλάνε από τον Τζιόδρα, από τον Πρωθυπουργό, άρα με το οποίο ο Πρωθυπουργό το λέει και ο Χαρδαλιά την επόμενη μέρα, ε, για το αόρατο χέρι, όχι το, τον αόρατο εχθρό. Τον αόρατο εχθρό, έχει και ένα χέρι αυτό ο αόρατο εχθρό, άρα είναι αόρατο και το χέρι του κόρνο Ιού. Όμω έρχεται ο σύντροφο, ο Πέτρο Κόκαλη, ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τα ανατρέπει όλα αυτά, όχι όπω ο μόρφου νωρίτερα, με έναν άλλο τρόπο, πιο αριστερό, πιο τεκμηριωμένο, και μιλάει και αποκαλύπτει. Ποιος ακριβώς είναι ο αόρατος εχθρός, άρα και το χέρι. Νομίζω δηλαδή ότι είναι σημαντικό να μάθουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο αόρατος εχθρός που όλοι πολεμάμε είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς. <σομίου> Επαναλήψει! Ο αόρατος εχθρός που όλοι πολεμάμε είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς. Είναι η περίφημη αόρατη χείρα της αγοράς. Η οποία, στην οποία τυφλά πιστεύαμε, μάλλον πίστευε το κυρίαρχο οικονομικό αφήγημα τα τελευταία χρόνια, και δεν μας πάει καθόλου καλά. Αυτό είναι ο όρο τη εχθρική πραγματικότητα. Τι ζούμε, τι ζούμε. Ακούμε τον γκόκαλ, τον κόκκαλι, όχι οποιονδήποτε, όχι οποιονδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει και να καταγγέλει το άρωτο χέρι τη αγορά. Ο κόκκαλι. Βέβαια, είναι Ευρωβουλευτή, αριστερό, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και κατήγγειλε το αόρατο χέρι, όπω ακούσατε, τη αγορά. Η αγορά κατήγγειλε το αέροτο, αόρατο, δεν είναι ορατό βέβαια, χέρι τη αγορά. Όμω έχει και τα καλά τη. Η αγορά, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ευτυχώ υπάρχουν οι υπουργοί και μα αποκαλύπτουν και τι ωραίε ιδέε που γεννάει η αγορά. Και το βασικό δίδαγμα ότι η κρίση γεννά ευκαιρίε. Ακούσα την άποψή σα σε. Αλλά υπάρχουν πολλά προφυλακτικά μέτρα που έπρεπε να πάρει. Μου φέρα μια πολύ ωραία ιδέα, κάποιοι επιχειρηματίε που νομίζω θα το λανσάρουν τώρα στην αγορά, που παίρουν, φτιάχνουν κάτι πλαστικά σαν, που τα βάζουν πάνω μέχρι κάτω και είναι πάνω από τα ρούχα και δεν έσε καθόλου μαυτά τα ρούχα με τον εξωτερικό χώρο και με του άλλου και έτσι είναι ένα επιπλέον μέτρο προστασία. Πολλά θα γεννήσει η κρίση. Του άρεσε αυτό σαν ιδέα. Είναι ο Άδωνη βέβαια, γιατί με τα Skype και με αυτά μπουκώνουν λίγο τα ηχτικά. Του άρεσε σαν ιδέα κάποιο εκεί ήρθε και τούπω ότι φτιάχνει η ρούχα από πάνω ω κάτω. Έχετε δει τι τρελεσφαίρε, δεν θυμάμαι ποιε, το 2, το 3,5, ποιο ήταν, που φοράνε από πάνω ω κάτω εν είδη προφυλακτικού ένα πλαστικό. Έτσι θα αντινόμαστε θα λανσαριστούν όλα αυτά. Φαντάζομαι θα βγουν και σε διάφορα χρώματα, σχέδια, έχουν να πουλήσουν με την ευκαιρία του κορονοϊού. Η παπάτζα θα πάει σύννεφο για άλλη μια φορά και έτσι θα είμαστε προστατευμένοι αλλά μέσα στα πλαστικά ρούχα που πολλοί του άρεσαν ιδέα του αρμόδιου υπουργού ανάπτυξης ανάπτυξης αυτού του το που μια ωραία στιγμή ε, συνέβη χτες, ε, στο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη ήταν και η ώρα κάπως έτσι ε, γύρω στις 8 που έδει ο ήλιος, ο ουρανός παίρνει ένα ωραίο μπλε χρώμα το έβλεπα και στα κανάλια εκείνη τη στιγμή που έκαναν Απευθεία σύνδεση. Έξω λοιπόν από το νοσοκομείο και επειδή ήταν και Παγκόσμια Μέρα Υγεία, είχαν βγει νοσηλευτέ, γιατροί, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ανά δύο μέτρα με τι μάσκες του, πολύ ωραία εικόνα και τι ποδιές Και απέναντι ακριβώ είχαν σταθμεύσει πέντε-έξι πυροσβεστικά οχήματα με εντολή τη πυροσβεστική υπηρεσία τη Θεσσαλονίκη. Είχαν βγει και οι πυροσβέστε και αυτοί με μάσκε και με τι του, ανά μέτρα και αυτοί. Και χειροκροτούσαν αρχικά οι πυροσβέστε του. Εργαζόμενου στην υγεία και μετά όλοι μαζί χειροκροτούσαν γιατί και οι μεν και οι δε αξίζουν ένα χειροκρότημα. Μια ηχητική γεύση, αφού έχετε την εικόνα, α πάρουμε τώρα. Από τότε και μέχρι σήμερα δίνετε στα μάτια τη μάχη για την προστασία τη ζωή των συνανθρώπων μα. Δεχτείτε από όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, από τον αρχηγό μα μέχρι και τον νεότερο υπάλληλο, την απέραντη ευγνωμοσύνη μα και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίστε να σώλετε ανθρώπινε ζωέ. Να είστε γεροί. Να είστε δυνατοί και θα είμαστε δίπλα Σας ευχαριστούμε. Βάλαν και τις σιρήνες εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα, αναβαν και οι φάροι. Ήταν ωραία στιγμή, χρειάζεται η ενίσχυση και κάποια χειροκροτήματα έχουν μια αξία. Όχι όλα τα χειροκροτήματα και κυρίω από εκεί που έρχονται οι ιδέε και έτσι όπω υλοποιούνται και για του λόγου που υλοποιούνται για ξεκάρφωμα άλλων αυλεψιών που υπάρχουν στον χώρο τη υγείας αλλά το συγκεκριμένο χειροκρότημα των πυροσβεστών προ του νοσηλευτέ, γιατρού, εργαζόμενου και των εργαζόμενων προ του πυροσβέστε είχε μια ιδιαίτερη αξία. Ήταν μια στιγμή αναγνώριση του έργου των υγειονομικών. Μια άλλη όμω στιγμή αναγνώριση του έργου των υγειονομικών συνέβη ελάχιστε ώρε νωρίτερα όταν από τις φυλακές επιτέλους απελευθερώθηκε ο Γιάννος Παπαντονιού. Τις μέρες αυτές η σκέψη όλων μας και η δική μου σκέψη ήταν και είναι πώς θα ξεπεράσει η χώρα μας την μεγάλη κρίση της επιδημίας του κορονοϊού. Και νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση όλων μας να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στου γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό που δίνουν μάχη με αυτοδυσία και αυταπάρνηση και κυρίω επιτυχία E nas Hoje eu não quero parar, de lhe convidar, vem pro do meu socialismo, Mas eu não quero parar, Επαναλήψη! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Άλλη μόνο, κανείς δεν το ξεχνάει αυτό, όλοι όντως για τέτοιο σοσιαλισμό Αγωνιζόμαστε και εξερχόμενο των φυλακών, η πρώτη του λέξη Ατάκα ήταν ότι όλη η Ελλάδα περνάει με τον κορονοϊό να δώσουμε συχαρητή του οικογενικού, Γιάννος ένα Παπαντονίου, άκρο παλάβω, ελληνοφενικό, μετά έπειτα και τα δικά του θέματα τα δικαστικά, αλλά θεώρησε χρήσιμο να ακουμπήσει στον πόνο, στην αγωνία, σε αυτό που απασχολεί όλη την Ελλάδα το Πάσχα έρχεται, την άλλη κυριακή είναι η Πάσχα, με κυριακή είναι των Βαϊων, αν δεν ταχύτε πολύ Εκτός αν έχετε πάει σε ή που έχει με μάσκες σοκολατένια, λαγουδάκια, λαγουδάκια, σοκολατένια και τους έχουν βάλει και κάτι μάσκες. Λειτουργήσε εκεί επίσης η αγορά με τις πολύ εφάνταστες ιδέες και επειδή έχουν προτείνει η κυβερνητική και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Γεραπετρίτης και άλλοι να φάμε το αρνί θα το φάμε το αρνί όπως λένε και επειδή είναι το έθιμο εμείς εδώ ως εκπομπή, σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη πάντα, προτείνουμε συνταγές δύο θα σας προτείνουμε. Η μία είναι τώρα. Συνταγή πολύ εύκολη, με υλικά που όλη τα έχετε στο σπίτι σας, για να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο αρνί, πασχαλινό πάνω απ' όλα. Ήρθε η ώρα για το αρνί, τούρτα, βανίλια, σοκολάτα. Αυτή τη συνταγή πρέπει να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Έχουμε μία μπουτάρα αρνη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιο κομμάτι του αρνίου θέλουμε. Πομό, πάντα στι συνταγέ μα. Το βάζουμε μέσα στο μίξερ με το φτερό. Και θα προσθέσω μέσα μαζί και τη ζάχαρη. Και πάμε πολύ καλά, μέχρι που να φρατέψει το μείγμα. Ρίχνω μέσα το ψωμάκι μου. Θέλω δύο κρόκουσα παυγά. Και ο μαϊτανό και το ρόδι, όλα πρέπει να μπουν. Ε, κονιάκ. Ρίχνω μέσα και το σπανάκι. Τα ρεμπίθια μου. Που τα έχω βράσει. Το βούτυρο. Το δρολίβανο. Σκόρδο. Ρεβήθη, ταχύνη και το κεφαλότυπο. Ανακατεύουμε καλά. Και μόλι ανακατέψουμε καλά, σδίνουμε το μίξερ. Βγάζουμε το μείγμα μα από το μίξερ. Θα προσθέσω το κακάο. Και στη συνέχεια θα φτιάξω το βουτυρόκρεμα για να στήσω ολόκληρη την τούρτα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αμπή, τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Βανίλια, σοκολάτα. Οι vegan θα μελατρέψουμε με αυτή τη συνταγή. Και αυτοί που νηστεύουν θα μελατρέψουμε με αυτή τη συνταγή. Γιατί άμα τη τότε πραγματικά θα μελατρέψετε. Γενικώ, θα πέσει πολύ λατρεία. Είναι με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, όπω καταλάβατε. Όλοι τα έχετε. Είναι μια εναλλακτική συνταγή αρνή τουρτα. Βανίλια σοκολάτα αρνή βέβαια. Γιατί το ψητό το ξέρουμε. Και επειδή θα μείνουμε σπίτι, και επειδή είναι η καραντίνα, και επειδή γενικώ είναι όλοι στα κάγκελα, καλό είναι και το αρνή και οι συνταγέ να είναι επίση στα κάγκελα. Η δεύτερη θα ακολουθήσει σε λίγο. Αφού πάμε να αντιμετωπίσουμε, να ακούσουμε όλοι μαζί ένα εθνικό θέμα που έχει προκύψει. Βγήκε για έκανε δηλώσει Ιβάνα Μπάρμπα τώρα τι δηλώσει δεν έχει σημασία βγήκε και έκανε δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα όποτε κάνει δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα δημιουργούνται θέματα για αυτές τις δηλώσεις ε, ερωτήθη ε, από πρωινή εκπομπή ο Αλέξης Γιοργούλης, γιατί τον αφορούσαν λίγο οι δηλώσεις χωρίς όμως να αναφέρεται η Βάνα Μπάρμπα στον Αλέξη Γεωργούλη και ερωτήθηκε λοιπόν ο Αλέξη Γεωργούλης τι έχει να πει για τις δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα. Την ερώτηση την έκαναν δημοσιογράφοι, με το γνωστό σκεπτικό να γίνει μαλλιοτράβηγμα, να γίνει κομμωτήριο. Εκεί να αρχίσει ο ένας να λέει για την άλλη, όπως γίνεται, και με άλλες TV persons, ειδικά αυτή την πολύ κρίσιμη εποχή. Ο Γιώργουλης όμως δεν μάσησε, δεν τσίμπισε δεν είπε τίποτα για τις δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα, και ο λόγος για τον οποίο δεν είπε τίποτα για αυτές τις δηλώσεις είναι πάρα πολύ εθνικός, να το πούμε, σοβαρός, στιβαρός, αριστερός λόγος. Αλέξη μου δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τις ε, δηλώσεις της Βάνας, Βάνα Μπάρμπα. Δεν ξέρω αν τι είδε. αν τις άκουσες εμάς ή αν τις έχει ακούσει νωρίτερα. Ε, αυτό που ήθελα να πω εγώ γιατί ουσιαστικά δεν με αναφέρει κιόλας και δεν θα ήθελα και εγώ να αυτό σε μια τέτοια αντιπαράθεση γιατί το σημαντικό αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να είμαστε ενωμένοι, να δημιουργήσουμε ομόνια, δηλαδή να έχουμε ενότητα, να έχουμε συνοχή και να μην δημιουργούμε εντάσεις που μπορούν να δικάσουν την κοινωνία <Τι> Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μα βρήκε, κύριε Ταξιάρχη. Τροπή είναι! Έλληνε να του φεκάνε, Έλληνε! Να έχουμε ενότητα, να έχουμε συνοχή και να μην δημιουργούμε εντάσει που μπορούν να διχάσουν την κοινωνία. Γιατί μια ανταπάντηση του Γεωργούλης σε μια δήλωση τη Μπάρμπα προφανώ θα διχάσει την κοινωνία και μπορεί να οδηγήσει εμφύλιο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ ε, σωστά επίησε εδώ ο Αλέξη Γεωργούλης Δεν τράβηξε το σκηνή, δεν το συνέχισε όλο αυτό γιατί είμαστε όλοι στα κάγκελα, μην διχαστούμε και γι' αυτό και πάρουμε τα όπλα και έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Διότι άμα δηλώσει η Μπάρμπα κάτι και ο Γεωργούλης από την άλλη κάτι άλλο, προφανώ θα δύο μοιράζεται όλη Ελλάδα. Θα πάει όλη, όλο το συστημικό μπλοκ το μένουμε Ευρώπη. Που δεν υπάρχει Ευρώπη, θα πάει με τη Βάνα Μπάρμπα, γιατί είναι Πασόκ σε αυτή τη φάση, και όλο το αριστερό μπλοκ, το δεμένουμε Ευρώπη, θα πάει με τον Αλέξη Γεωργούλη. Και αυτό σημαίνει διχασμός, Αλλά ο Γεωργούλη, τόπιασε ω έμπειρο πολιτικό, πια έχει γαλουχηθεί στα έδρανα τη Ευρωβουλή, δεν ήθελε να πει κάτι. Η δηλώσει τη Βάνα Μπάρμπα ήταν ότι υπάρχουν διπλωθεσίτε. Και εννοούσε αυτόν που είναι και στην Ευρωβουλή και σε ένα show του αντένα. Οπότε, ε, ακούσαμε τι ακριβώ και πώ, με τι περίτεχνο τρόπο το απέφυγε όλο αυτό ο Αλέξη Γιώργουλη και λειτουργήσε ενωτικά, ενωτικά προ το λαό μας να μην έχουμε διχασμούς τέτοιες μέρε. Και θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση τη Βάνας Μπάρμπα, η οποία επίση είναι υπέρ τη ενότητα. Απ' την άλλη, πιστεύω το κέντρο είναι ένα τεράστιο, σε ευρύ χώρο. Δεν μπορεί, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο να αναπνεύσει. Ο Τσίπρας. ο Τσίπρας για μένα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει... μ' αρέσει αυτά που κάνει. Και πιστεύω ότι έχει ανθρώπου που κάνουν σοβαρή δουλειά. Άρα γιατί πασώ και όχι γιατί κέντρο και όχι τσίπ. Θεωρώ, θεω... θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά του είναι πολύ μικρή. Μέχρι. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάν μελά. Στείλτε ε, με, Αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και δηλαδη Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάν με λίγα λάς. Δεν μπορεί καθόλου τα, τα, τα διαρετικά Η Βάνα Μπάρμπα ήταν μια παλιά πολύ σημαντική δήλωση Δεν μπορεί το αριστερά δεξιά εάμε μελά καθ' το εάμ και το ελάχιστε είναι κάτι διαφορετικό, σαν το αριστερά, δεξιά. Έτσι, λοιπόν, έχουμε κλείσει και αυτό το θέμα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κορνεό και να βλέπουμε κάθε βράδυ χαρδαλιά και τσιόδρα. Άνετοι, δεν θα έχουμε εμφύλιο. Ε, με γέφυρε ε, λειτουργήσε, έριξε γέφυρε και ο Γεωργούλης και η Βάνα Μπάρμπα ελπίζουν να μην το συνεχίσει. Έχει μείνει ένα μέτωπο, τεράστιο βέβαια, και αυτό μπορεί να προκαλέσει, είναι ο Κανάκη Αρναούτογλου, που επίση φάζονται με διάφορους τρόπους και όλα τα πρωινάδικα παρακολουθούν αυτήν την αντιπαράθεση, ιδεολογική πάνω απ' όλα. Ελπίζουμε να συμβεί κάτι εκεί. Το καλό είναι, το ξαναλέμε, θα την ακούσουμε τώρα για άλλη μια φορά, ότι έχουμε ηγεσία σωστή, όπως λέει ο Ζωχοήτης. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. <συσομίως> Υπάρχει ηγεσία Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης Για σας το. Ναι Να. Υπάρχει ηγεσία Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι νιώθω μια ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα καλός Στείλτε μας ε, ένα ε, μήνυμα, ε, μήνυμα, μήνυμα. Μήνυμα. Που είμαι σήμερα, καλός. Η ηγεσία. Αυτή είναι η ηγεσία, λοιπόν. Όπω την περιγράφει ο Μιχάλης Ξουσοχοίδη, ο οποίο είναι και πολύ ευτυχισμένο που υπάρχει ηγεσία και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί και μαζί μα. Επειδή έρχεται Πάσχα και επειδή μα έχουν προτείνει όλοι ότι θα φάμε αρνή, δεύτερη συνταγή από τον Άκη Πετρετζίκη. Είναι μια συνεργασία Ελληνοφρένεια και Άκη Πετρετζίκη με πολύ απλά υλικά αυτά που έχετε στο σπίτι σα. Πολύ εύκολη συνταγή, αν προσέξατε. Ένα μίξερ θέλει, τίποτα άλλο, φαντασία και το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Σήμερα θα φτιάξουμε λεμονάτη μπουτάρα, αρνί με πατάτε στο φούρνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Χρειαζόμαστε ένα μπουλάκι. Θα βάλουμε μέσα και καραμέλα και μπανάνε. Ε. Θέλουμε ολοκληρωμένο γεύμα, οπότε βάζουμε και πατάτε. Θα έχουμε και το αρνάκι μα, τη μισή ζάχαρη, τη βανίλια. Πάει και το ρόδι μέσα εδώ και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. Και ήρθε η ώρα για τη μαρινάδα μας. Η μαρινάδα είναι πανεύκολη και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μεξεράκι. Το πρώτο πράγμα που θα προσθέσουμε είναι τους τρεις κρόκους και στη συνέχεια ρίχνουμε το corn flour. Τι πάμε καλά στο μπλέντερ μέχρι που να διαλυθούν όλα τα υλικά μεταξύ <ΣΣΣΣ> Θα πάρω μπάνάνα, είναι ο καλύτερο φίλος του αρνιού. Θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου, ένα κολοκύθι γιατί αυτό μου περισσεύει στο ψυγείο και θα βάλω κολοκύθη. Θα ρίξουμε μέσα μαρμελάδα με σοκολάτα, πορτοκάλι, το μαρούλι μας, τα μυρωδικά μας, τα spring rolls, 5 μπανάνε με και σε περίπτωση που είναι μικρές, θα βάλετε 10 μανιτάρια. Τα σβήσω επίση με σόγια σως γιατί η απλότητα είναι το πιο φανταστικό. Θα πάρετε το πλάστη και πολύ απαλά θα πατήσετε το πλάστι για να μπει η ζάχαρη μέσα στο αρνάκι σας. Ρίχνουμε το κρασί, πάει και το ρόδι μέσα. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα και έτσι ομό τρώγεται. Οπότε ο μου είναι στους 170 βαθμούς, βάζω μέσα. Οπότε στα 8 λεπτά θα γυρίσουμε πίσω. Το πρώτο πράγμα που θα προσθέσουμε είναι τα πα*** μα. Νομίζω πως τρέχουν πραγματικά τα σά Και η μπουτάρα μας είναι έτοιμη. Παναγία μου. Οι τελευταίε δύο λέξεις στο Παναγία μου νομίζω ισχύουν και λόγω μεγάλης εβδομάδας αλλά και επειδή ήταν μια πολύ εύκολη συνταγή που ήθελε μόλις 8 λεπτά ψήσιμο εδώ είναι η ελληνοφρένεια 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε αν έχετε ίδιες συνταγές αν θέλετε κάτι και την άλλη εβδομάδα εδώ θαμαστε είμαστε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, λόγω και των καταστάσεων. Οπότε ε, προτείνετε για να άλλοι φίλοι ακροατές, αν θέλετε να γράψετε τα υλικά των δύο συνταγών που μόλις ακούσαμε, δείτε το ακούστε το στο www.elinofrenian.gr που ανεβαίνει μετά η εκπομπή, αν δεν τα προλάβατε τώρα εννοώ. Αν και είναι πολύ απλά υλικά, τα έχετε όλοι στο σπίτι. Και αν δεν βάλετε αυτά, βάλετε κάποια άλλα ίδιο το αποτέλεσμα θα το λατρέψετε. Και το Παναγία μου ισχύει. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπή, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρη Κύρικο ρυθμίζει τον ήχο. Το site το είπαμε, στο YouTube είμαστε στο Office, αλλά από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και διάλογο αν θέλετε πάνω σε αυτέ τι συνταγέ και σε όλα τα υπόλοιπα για την πεφωτισμένη ηγεσία που έχουμε, όπω είπε ο και για την επανάληψη του Μουζουράκη. Η λαός το πρώτο μέρος μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έχεις προσέξει το σημαντάκι του «μένουμε σπίτι» ότι είναι σαν μια εκκλησία με και κυπαρίσκια γύρω γύρω. Κατάλαβες, ε. Λάκια. Μήπως έχει και τίποτα ραδίκια, ανάποδα, δεν τα είδα. Δεν ξέρω μπορούσε. Θα Πού θα πάει. Έλα, ε, η Ελλάδα. Έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Τι να πω, ακούω, άκουσα τη βούλτεψη και ήθελα να τη συμβουλέψω να πάρει κανένα ερευνητικό ή να πάει να κοιτάξει τι ορμόνε τη. Ποιο ορμόνε, το μαλλί πρέπει να κοιτάξει, πώ είναι. Το μαλλί πώ είναι, <σχερή> πώ είμαι. Μ, δεν έχω την ψυχοποίηση, δεν βλέπω, ακούω μόνο. <σχερή> Ο, Ο άδονη θα πρέπει να μαζευτεί λίγο για σου έχω πει τον ψυχιάνομαι και μόνο που τον ακούω. Ο άδονη θα μαζευτεί, αυτό είναι αντιφατικό. Ο άδονη και μαζεμένο δεν ταιριάζει μαζί. Ο <σχερή> άδονη είναι εκεί επειδή έχει το να μαζευτο. <σχερή> Βαζί με 99 ευρώ, τα λιγουρέμαστε, ε. τα λιγουρέμαστε! Ε, καλά, θα μαζευτεί έτσι κι αλλιώς. Αν θα... ήταν ένας άνθρωπος πέρα, με πέρα. όριο, με πλαίσιο, με μέτρο, θα ήταν αυτό που είναι, ε, όχι. Γεια σα, Αποστολή. Καταρχά, χαρτίρε να εκπομπήσει ένα για το θύμιο. Ε, ευχαριστούμε πολύ να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Κακό, ε, ας, ας, ας, ας, ας, ας, χρόνια πλέον δεν έχει και ένα πάρα ποτέ. Απλώ ήθελα να, να, να πω: Νομίζω ότι από του ε, πιο εύστοχου παραλληλισμού που έχετε κάνει είναι το δημοσιογράφο Ματ. Πραγματικά δείχνει πώ συμπεριφέρονται οι δημοσιογράφοι στην κοινωνία. Και πώ ακριβώ είναι τα Ματ στην κοινωνία. Και τι σχέση έχει μία εξουσία με την άλλη. Όλο αυτό ε, μαζί. Τέλο ε, πάντων ήταν κάτι πολύ ψαγμένο. Πού να το εξηγώ τώρα. Ναι. Η τέχνη είναι μπροστά από την εποχή τη τώρα και λίγα λέμε. <συλίξε> Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια εκπομπή ακούμε και της τον χρόνο. Ο προηγούμενος αυτός, τον κύριο, πώ το λένε, ένας καλαφλός. Δεν χρειάζεται να τον μάθεις κιόλας. Άμα ήταν σημαντικό θα τον ήξερες. Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω πώ το λένε. Ένας που δεν είναι ρουφιάνος. Λοιπόν, τέλος πάντων, γεια σας. Ελά, άκου. Ελά, πες. Δεν τρέπονται οι λιγνά. Δεν τρέπονται οι αλήτε να κάθονται και να κράζουν την κινητοποίηση των γιατρών και να λένε το πρόσχημα ότι είναι ε, πάνω από τόσα άτομα, ε, ότι δεν τηρούν τι αποστάσει, ότι πήγαν οι μπάτσι, ότι κάναν μαλλιά. Οι μπάτσι, μπάτσι δηλαδή, που κάθονται και σε ελέγχουν. Πώ είναι, είναι ένα, είναι δύο, δεκαπέντε κάθονται, δεκαπέντε γούρνια μαζί και σε βρώμικε στάσει κρατάνε κλόμπ, κρατάνε όπλα. Οι άλλοι δεν κρατάνε τέτοια, κρατάνε δικαιοσύνη, κρατάνε δικαιοσύνη. και ξέρει κάτι. Κάθεσε και τα λε αυτά χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και είσαι τώρα, όχι στο παραπέμπ, στο και πέντε και στο δέκα και στο και είκοσι. Δεν με νοιάζει! Και πεθαίνει κόσμο και σε έχουν βάλει με στο σπίτι και δεν μπορεί να βγει. Και κάθονται και λένε τώρα το, το, το επιχείρημα ποιο είναι. Α, ε, είναι τόσοι και είναι δέκα μαζί και παραβαίνουν τον νόμο, τον νόμο τη Χουντα. Να πάνε να αγαμτούνε, να πάνε να αγαμτούνε. Όλοι αυτοί οι ψεύτε του lifestyle που κάθονται στον πουλάνε και το μασά και το τρω, να πάνε να αγαμτούνε. Ο κύριο Μπαρπαγιάννη. Ο ίδιο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, πάντα καλά. Μπράβο, πάντα καλά. Λοιπόν, ε, μία απορία. Ο, ο, ο Θήμιος, γιατί απορρεί για το όλο γλύψιμο στον Πέτσα και στου λοιπού, από τη στιγμή που έχουν μοιραστεί 11 εκατομμύρια από το πάμε σπι... μένουμε σπίτι και άλλα 21 που δεν δώσαμε, 32 εκατομμύρια. Τι θε, ε, αγάπη μου, η πρόληψη κοστίζει. Η τσάπα θε να είναι η πρόληψη. Ε, δεν είναι πρόληψη αυτό, αυτό καταστολή. Μην μπερδευόμαστε. Άλλο το ένα. Άλλο ο στόχο είναι ε, να μπερδευόμαστε, άσε τι μαλακί. Αν ήθελαν αν ήθελα πρόληψη θα μπορούσαν να είχανε πάρει προσωπικό, να είχαν μέτ, θα μπορούσαν να είχαν την όλη κατάσταση για να μπορούν να δέτει. Αυτό είναι καταστολή, αυτό δεν είναι πρόληψη. Ή να βάζανε στα δημόσια κτίρια απ' έξω να παίζουν κουμπέ στο Αρναούτογλου. Να δεις πότε θα μαζευτεί ο κόσμος σπίρια του. Απαπα. Ναι, τα ε, βλέπεις. Έλα, γεια. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτή τη συμπεριφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει ηγεσία. Στείλκαμε ε, στείλκαμε ε, ε, ε, υπάρχει ηγεσία. Mm, πολύ ευχαριστώ. αυτό. Mm. Ναι, το χορτάρι μου να το ακούμε από τον Μιχάλη Κρυσοχόηδη και ευτυχώ που το απομουζωράκη. Και έτσι έχουμε τη χαρά να το ακούμε δύο φορέ. Δεν ξέρω αν έχουμε γεσία, αλλά αρκούδες στην Καστοριά έχουνε. Επειδή είναι όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, υπάρχει ένα ωραίο βίντεο που κυκλοφορεί. Βγήκαν οι αρκούδες, περπατάνε αμέριμνες, άνετες, ωραίες, στους δρόμους της Καστοριάς, χωρίς να ξέρω αν αναρωτιούνται τι ακριβώς πάθαν αυτά τα δίποτα και έχουν εξαφανιστεί που μας έχουν κάνει τη ζωή. Ε, μαρτύριο. Είναι μια χαρά οι αρκούδε, κυκλοφορούν και όλο ο πλανήτη γενικότερα. Αν δείτε πολλά βίντεο από πολλέ περιοχέ, έχει καθαρίσει Νέα Υόρκη, το Λο Άτζελε από καυσαέρια, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν δουλεύουν βιομηχανίε. Στη Βενετία τα αδελφίνια έχουν μπει μέσα στα κανάλια. Και άλλα τέτοια πολύ όμορφα ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο, δημοσιογράφο μα. Η Μεγάλη Παρασκευή διάλεξε ο Κυριάκος Βελόπουλος ως την ημέρα που θα παρουσιάσει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. «Θέλησα να σώσω την ανθρωπότητα τη μέρα της ταφής του Θεανθρώπου», δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος. Το εμβόλιο θα φέρει τον τίτλο «Εμβολιακόν» και θα διατεθεί στην παγκόσμια κοινότητα μέσω τη εκπομπή τηλεπολίσεων του κυρίου Βελόπουλου, η οποία θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη. Διχασμένος βγαίνει ο Ελληνισμό για άλλη μια φορά μετά τον έντονο καβγά Κανάκι Αρναούτογλου που ξέσπασε εν μέσω πανδημία. Οι δύο τηλεστάρ αντάλλαξαν λόγια βαριά με αποτέλεσμα να διχαστεί η Σοουμπίζ και μαζί με αυτήν όλη η χώρα. Λάδι στη φωτιά έριξε η πρόταση τη συζύγου του Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών, Μαρέβα, να χειροκροτήσουμε σήμερα το βράδυ μόνο τον Αντώνη Κανάκη, κάτι που Έκανε το Γρηγόριο Αρναούτογλου ο οποίο ανάρτησε φωτογραφία με την Αγελάδα Κλάρα σε άσεμνη χειρονομία. Την υγειά μας με το Σπύρο Παπαδόπουλο. Δεν θα την έχουμε σε λίγο οι Έλληνες, λόγω του εκνευρισμού που προκαλεί το τηλεοπτικό σπότ. Αυτό δήλωσε γνωστή τηλεπερσόνα λίγο πριν αλλάξει χρώμα στο μαλλί της, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχείς προβολές του σχετικού σπότ. Η γνωστή τηλεπερσόνα, αν και ελέγχθηκε, βρέθηκε αρνητική στον κορονοϊό. Καιρός. καιρός η κατάθλιψη να γίνει καθημερινότητα. Το αντίθετο κανονικά, καιρός να μην γίνει καθημερινότητα. Έχουμε μια ανακοίνωση, μας την έστειλαν οι ταξιτζίδες, η οδηγή, το Σωματείο Οδηγών Ταξία ΣΟΤΑ, και λέει, το Σωματείο έχει κάνει από την πρώτη στιγμή όλες τι απαιτούμενε ενέργειε ώστε όλοι οι οδηγοί να πάρουν το επίδομα. Παρά τις όποιε προφορικέ διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμή η αρκεία συνεχίζεται. Το, το, το Σωματείο λοιπόν δεν μπορεί να μείνει άλλο παρατηρητή αυτή τη κατάσταση. Το σήμερα αύριο τη κυβέρνηση τελείωσε. Γι' αυτό τον λόγο την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αύριο, 11 το πρωί, ξεκινάει η πορεία μηχανοκίνητη. Με σημείο συνάντηση Καβάλα και Σπύρου Πάτση με σκοπό να τα βγούμε στα Υπουργεία Εργασία και Οικονομικών και να καταθέσουμε μαζί με τι υπογραφέ των συναδέλφων που έχουμε ε, συλλέξει τα αιτήματά μα που είναι τα εξή. Σα διαβάζω την ανακοίνωση. Ε, λέξη, λέξη. Τα αιτήματα λοιπόν των οδηγών ταξί είναι Όλοι οι οδηγοί ταξί, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασία που έχουν, να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Όλοι οι οδηγοί που εργάζονται ακόμη και σήμερα να πάρουν το επίδομα, όπω ορθά έγινε και με του ιδιοκτήτε του ταξί. Την ένταξη όλων των οδηγών στη μείωση του ενοικίου πρώτη κατοικία, σε όλου του οδηγού που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε και συνεχίζουν να εργάζονται λόγω ανάγκη, να γίνει πάυση εργασία και να δοθεί προτεραιότητα στην καταβολή του επιδόματο. Σημείωση πρώτη στην ανακοίνωση, όπω λένε οι ίδιοι. Οι συνάδελφοι του Πειραιά καλούνται να προσέλθουν στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 10 ώστε όλοι μαζί να κατευθυνθούμε στη λεωφόρο Καβάλλα και να συναντηθούμε με του υπόλοιπου. Και σημείωση δεύτερη έχει μια αξία. Στην εποχή τη καραντίνας. Πρόσοχη! Με κεφαλαία. Κατά τη διάρκεια τη διαμαρτυρία θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασία και δεν θα χρειαστεί καν να βγούμε από τα αυτοκίνητά μα εκτό από τον εκπρόσωπο του σωματείου που θα παραδώσει τα αιτήματα. Εκτό των συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδε, δεν υπάρχει για κανέναν άλλο δικαιολογία. Με κεφαλαία τα γραφούν αυτά και καλά κάνουν. Μία εμφάνιση σε ακόμα και αυτοί που το δικαιούνται. Συνάδελφοι, να όλοι εκεί, γιατί μόνο ενωμένοι θα τα καταφέρουμε το Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείο Οδηγών Ταξί. Άτοικη, διάβασα όλη την ανακοίνωση. Οπότε αύριο θα έχουμε και μια πορεία στο κέντρο τη Αθήνα με πολύ ιδιόμορφο τρόπο όπω ακούσατε. Με τα αυτοκίνητά του, όλοι μέσα στα αυτοκίνητα. Όπω προβλέπετε, θα βγει μόνο ένα να παραδώσει τα χάρτια, έτσι για αλλιώ άδειγοινοι δρόμοι. Δεν νομίζω να δημιουργηθεί μποτιλιάσμα, να μην ενοχληθούν και οι συνάδελφοι των πρωινών εκπομπών τηλεοπτικών ότι κάποιοι δεν μένουν σπίτι και κάνουν διαμαρτυρίε χωρί να έχουν απευθύνει όλου αυτού το λόγο να ακούσουμε για ποιο λόγο κάνουν διαμαρτυρία. Απαγορεύονται οι διαμαρτυρίε. Και στα χρόνια του κορονοϊού και κυρίω στα προηγούμενα χρόνια, γιατί όλα αυτά δεν τα άντεχαν, δεν τα μπορούν καθόλου. Καλό λαό είναι ο λαό που δεν διαμαρτύρεται. Μόνο οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να εκφράσουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν και όταν έχουν πάρει αρκετά απειρά εκατομμύρια για να. Ε, όχι οι ίδιοι, τα μέσα ενημέρωση για να εκφράζουν τι απόψει που οι ίδιοι θέλουν και οι κυβερνήσει ε, ε, ευλογούν. Σαρδάμ. Έχουμε δύο ωραία Σαρδάμ μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το πρώτο είναι από τη Σία Κοσχιώνη. Πάμε να δούμε τώρα κυρίες και κύριοι μαρτυρίες συμπολιτών μας που νόσησαν από κορονοϊό και βγήκαν νικητές ενασύρειας από το Eurogroup, ένας από το Eurogroup των προσκυνητών στους Αγίου τόπους από το group των προσκυνητών αλλά επειδή το Eurogroup παίζει πολύ χρόνια τώρα και κυρίως αυτές τις μέρες άρχισε να συνεδριάζει χτες το Eurogroup κάποια στιγμή το μεσημέρι σήμερα το πρωί το διέλυσαν για να πάει την επόμενη εβδομάδα επειδή είναι η Γερμανία και η Ολλανδία και δεν θέλουν με τις άλλες χώρες διαλύεται η Ιταλία η Γαλλία δυσανάσχετή εδώ εμεί του Νότου ε, τα ίδια όπως τα ξέρατε και παλιότερα έτσι λοιπόν το Eurogroup έγινε group, μάλλον το group των προσκυνητών έγινε Eurogroup των προσκυνητών το δεύτερο Σαρδάμ ανήκει σε έναν πνευματικό άνθρωπο του τόπου ο οποίος είδε ότι είναι απομονωμένος και επειδή ο λαός τον θέλει είπε να κάνει διαδικτυακή εκπομπή είναι ο Ντάνο. πιστεύω ότι ότι έχει το, τα καλά του δεν είναι κάτι το οποίο ε, έχει μόνο αρνητικά και δεν αναφέρομαι στα αρνητικά το ότι κάθομαστε μέσα στο σπίτι και είμαστε εγκλωβισμένοι και είμαστε σε καραντίνα κτλ. Εννοώ ότι έχει αυτές τις απώλειες από τους τόσους πολλούς ανθρώπους ανά τις χώρες, είτε είναι ευπαθείς ομάδες, είτε δεν είναι. Είδαμε ότι δεν έχει, δεν έχει συγκεκριμένο κοινό ο κορονόποιο. Κορονοϊός. Κορονα-COVID. Κοροναμπύρα. Ο κορονόποιο, <Κορονο <Κορονα <Κορονα λοιπόν όλα μαζί είναι πολύ καλό αυτό το συστηματάκι τώρα με τα ηλεκτρονικά που όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, οι άνθρωποι της τέχνης βγαίνουν και εκφράζονται. Γιατί και ο κόσμος αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή είναι μόνο αυτό. Να βλέπει τους ανθρώπους της τέχνης, τους πνευματικούς ανθρώπους να λένε να αναμασάνε τα ίδια. Το μένουμε σπίτι, μη βγείτε, ό,τι λέει η κυβέρνηση, ό,τι λένε τα μέσα ενημέρωσης. Αισθάνονται όλη την ανάγκη ξαφνικά να το πούνε με μικρές παραλλαγές. Υπάρχουν και 5-6 εξαιρέσεις, πολλοί εφυών ανθρώπων, ωραίοι κομικοί, σατυρικοί που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Βρείτε τους, ακολουθήστε τους, θα περνάτε καλά. Λαό, μέρο δεύτερον. Ελά, ο Γιάννη, θα σου πω λίγα περισσότερα από ό,τι Πε <laughs> μου, Γιάννη, γιατί τον τελευταίο καιρό μου λε λίγα και ήθελα λίγα περισσότερα. Κάτσεται. Κάθε κράτο που το έπληξε ο κοροναϊό να διαγράψει μονομερό τους, οτε... τους πολίτες, Να διαγράψει του πολίτε του. Από το εξωτερικό Α. δημόσιο χρέο το συνολικό ποσό των αποδεδειγμένων δαπανών στι οποίε υποβλήθηκε λόγω κοροναϊού. Ε, υπάρχουν αποδείξει κατά το. Και έτσι δεν χρειάζεται η έκδοση νέου χρήματο. Απά να και τώρα τι θα έχουμε το παλιό το χρήμα, Γιάννη. Θα κάνουμε συναλλαγές με παλιό χρήμα που πρόκειται να εκδώσουν κάποιοι. Πάνω να να εκδοθεί το κολό χρήμα, κατάλαβα. Ούτε να μπλέξει το δόνου του λόγω κορονοποιού πουθενά. Κορονοποιού, κατάλαβα. Ούτε. Από εδώ είμαι Ναι. ΑESM. ΑESM, αυτά τι, είναι αυτά τα νόματα με τι μάσκε, με τι κουκούλε που έχουν τέτοιο τα... φερμουάρ πίσω. Ούτε, ούτε, ούτε Λοιπόν, ίσω κάποια κράτη που έχουν είναι να αδύνατα να χρειαστούν κάποια μικρή οικονομική βοήθεια. Μάλιστα, καταλαβαίνω να τα ομόλογα. Εδώ τελειώνω... χρειάστηκε βοήθεια, έτσι. Λίγο μπάζει το έτσι, σύστημά έτσι, σου, Γιάννη. Έτσι, Τελειώνει, έτσι. τελειώσε πάνω μα, ναι. Έτσι καταλαβαίνω τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι το καταλαβαίνω ή το δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι το κατάλαβα. Μάλιστα, γιάννη, ε, το κατάλαβα, κατάλαβα και Γιάννη. Και την παγκοσμιοποίηση. Να τα για τον υπερρεαλισμό, Γιάννη, είσαι κουκουέα. πιο πέρα από το <Ρίου> <Ρίου> Α, που λέμε, κατάλαβα Γιάννη να σε καλά. Γεια σα, Μανώλη, δεύτερη φορά που σε ξεπερνώ. Γεια σου, Μανώλη, τη δεύτερη φορά. Σ' αυτή μου θύμισε αυτό το δεύτερη φορά. Κάτι θυμίζει σε όλου, μάλλον. Που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Ε, για πες. Ε, πήραμε αφορμή τη δήλωση του Γεωργιάδη για τα 5.000 Που δεν θα ξέρουμε πού να τα πάμε. Εγώ σα λέω ότι χαρίμε σε όλου του Έλληνε 5.000 ευρώ. Στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρομ, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Και έχονται ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και τη κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά σήμερα δεν πρέπει να Α μα Ας θα δώσει αυτός και θα τα βάλουμε με στην τράπεζα, μην ανησυχεί. Στην τράπεζα, μπράβο, σε καλή μεριά θα τα βάλεις κι εσύ. Θα τα βάλουμε στην τράπεζα ρε παιδί μου, να έχουν και οι τράπεζες να κινηθούν. Ας μας τα δώσει εμά και μετά τον κορονοϊό θα τρώμε. Μην ανησυχεί, θα βρούμε τρόπο. Και μέσα από όλα αυτά, Απόστολε, έχουμε και του Ευεργέτε. Ο πρώτο μεγάλο Ευεργέτη ήταν ο Σιγκρό. Ο οποίο είχε πάρει τα πιο πολλά λεφτά από όλα τα δάνεια μαζί με το Τελπιέρη και όλα αυτά με τον Πόλο. Ο Σιγκρό, πόσο... ποιο πώς... είναι ο Σιγκρό, είναι αυτό που έγινε λεωφόρο. Που έγινε λεωφόρο. Που, έχετε... που έγινε και άλσο. Που έγινε και, και, και φίξ. Είναι αυτό που έγινε φίξ που έγινε τρένο. Ε, βέβαια. Μάλιστα, αυτός... καλά ήξερα, καλά ήξερα. Έχει κάποια σχολεία, κάποια νοσοκομεία Λέ, και δεν ξέρω. Γεια, πάτα μα αυτό που θα μα πει και μα κάνει και μάθημα. Είναι τυχαίο που το παραφιλουειδέ φωγό πει του μπαρμπέριδε. Ποιου, ποιου, του μπαρμπέριδε. Του ξένου μπαρμπέριδε, του αλλοδαπού, όχι του Έλληνε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Το... Τυχαίο δεν είναι, όχι, θα το έλεγε κόμπλεξ. Ναι, όμω λίγο κόμπλεξ. Έχει κάποιο νόμο που δεν πάει αυτό στου μπαρμπέριδε. Ενδεχομένω. Να ναι, να σου πω. Γιατί τώρα δεν αφήνει του υπόλοιπου ρουφιάνου να παίρνουν μόνοι του μπάτσου. Θέλει να του θερήσει τη χαρά να του παίρνει αυτό. Θέλει να ηγείται νίπο? τη ρουφιανιά. Είναι, είναι αλλιώ, άλλο να είσαι αρχηγό, άλλο να γύρω γύρω. Τέλο πάντων, όσ είναι Ρουφιάνος ο Κώστος Κάθε μέρα θα συνερεί από μόνος του. Ρουφιάνος ήτανε, είναι και θα είναι. Εγι' αυτό ε, είδα, πνιγεί, που λέγαμε ότι δεν είναι. Μέχρι να πνιγείς το ίδιο τη γλίτα. Φιέλα, το λέει. Μάλλον τον καθρέφτηκε και τα ζωάδονης. το διαδίκτυο όταν είδα τη κερδιέτα. Συγνώμη θα το πω. Στο διαδίκτυο είδα... Δεν κατάλαβα. Υπονοεί ότι ο Υπουργό είναι τέτοιο. Δεν είπα ότι είπε κάτι τέτοιο. Αν το υπονόησε, είπα γιατί πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν ξέρω. Μπορεί το μυαλό μου. Παίρνω απόσταση από αυτή το σχόλιο. Γα*** το μυαλό μου που λέει και ο Σαμαράς. Ε, βέβαια, έχει πολύ το μυαλό σου. Δηλαδή, άστα να πάνε. Να σου πω, δεν είναι Ε, Εδώ η ΔΕΗ κάνει και δωρεέ. Στο κράτο τα χαμά και τι άλλο έδωσε. Δεν είδαν. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Όχι εμεί που από τα τέλη πληρώνουμε και το δημόσιο σύστημα υγεία. Όχι εμεί. Η το κάνει. Αλ με μουστοδιάολο. Η ΔΕΗ που χρειαζόταν 750 εκατομμύρια για να σωθεί όπω λέει ο Χατζηδάκη κάνει και δωρεέ. Από,τι καταλαβαίνω βέβαια είναι το λεγόμενο rebranding. Αυτό κάνουμε τώρα στη ΔΕΗ. Rebranding. Με λίγα λόγια, ξαναγαπήστε την. Είναι δίπλα σα με τα δικά σα λεφτά και κάνει το μάγκα. Εδώ, Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά 990, 990, κομμένα. Όπω θέλετε, σαν σήμερα το 8 Απριλίου του 1990, έφευγε από τη ζωή ο Απόστολο Καλδάρα. Ξέρουμε πολλά τραγούδια ε, του Απόστολου Καλδάρα. Ε, πήρε φωτιά το κορδελιό, αυτό έχει πάρει πολλέ διαστάσει. Το είπα να σβήσω τα παλιά, μου χάραξε πορεία γιατί γλυκιά μου κλέζει όσο αξίζει εσύ. Με του βορσπόρου τα στενά, όλη μικρασία. Ο Δίσκος, Μαρμαρμένος Βασιλιάς, ε, την Αθιμηθώτη, να ξεχάσω όλα αυτά, α, την πολύ ωραία εκεί εποχή, Αλεξίου νταλάρα, όπως επίσης και το Όνειρο Απατηλού. Μένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα στρατά, τα χρυσά ξαφνικά από τον νουρανό μας. Ποια μοίρα με συλλεύει ποιο όνερο, και χάθηκε μια αγάπη προ... Τη χαρώ σαν πλοίο που ναβάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στι λίμνε μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναβάγισε, σαν νουφαρό. <Φαρό> μέσα Είναι διασκευή βέβαια το τραγούδι, δεν είναι ο Κόκοτας, τον το έχουμε από τον οποίο το έχουμε ακούσει Κώστας Τριανταφυλίδης είναι ο ερμηνευτής, θυμίζουμε η μουσική Απόστολος Καλδάρας και εστίχει ευτυχία Παπαγιανοπούλου η συγκεκριμένη εκτέλεση η Επιμέλεια Μάτσα Είναι από την ταινία Ευτυχία Που είχε κυκλοφορήσει στην αρχή τη σεζόν Ελπίδες λιγοστές Έστω και απατήλες Να γυρίσεις περιμένε. Ισοσβηγεί αληθινό τον ήρωα μου το τρελό, τον ήρωα μου τον αγώνα, Ποια μοίρα με συλλέβη, ποιο Πιο μαντισμό. Πρωτού να τη χαρώ, Σαν πλοίο που να βάγισε, Σαν νουφαρό που μάδισε στι λίμνε μέσα το εδώ, κάπου, σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε την μπάστα στο λαό, ο οποίο μετά πάει στο μαγκαζινό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σαν φαρό κουμάντησε στι μέσα Και τόνισα που άκουσε τη μαρεύα που είπε να βγούμε στο τέτοιο να χειροκροτήσουμε. Και δεν έχει μπει μέσα, ε! Ναι, γιατί οι άλλοι είπε βγείτε έξω να χειροκροτήσετε, αλλά δεν έδωσε οδηγία. Μπαίνουμε μέσα χειροκροτάμε χειροκροτάμε συνεχώ τα μαϊμουδάκια. Αλλού, αλλού είναι το τέτοιο. Πού είναι το τέτοιο! Την φώνα Ζωάντερ, μέσα, γιατί ο κόσμο θα ότι το κάναμε και χάρηχε και βγήκε έξω και το κραυγάζει. Ότι την άρεσε το, το κάνανε να βγούμε και βγήκε έξω και χειροκροτούσε. Α, μάλιστα. <laughs> mm, το δικό μου ήταν πιο ρεαλλιά. Αποστόλη μου, λατρεία μου Κουβεντακή ιστορία μου Δικό μου προμένου. Καμένη μπαταρία μου που λέγαμε και παλιά. Σ πρόλαβα, αυτό το, το παγωπ. Εγώ τοπα. Είμαστε καλά δυνατή, όλο ο κόσμο θέλω να είναι δυνατό. Ε, όλο ο κόσμο δεν γίνεται, να είναι δυνατόν. Πρέπει όμω, δεν. Τι πρέπει να δυνατό. Βλέπει όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν. και οι πολιτικέ αυτέ να είναι για να κρατάμε τον κόσμο δυνατότητα γάτα... ή για να κρατάμε τον κόσμο από χαβνωμένο και αδυναμόσο γίνεται. Τι καταλαβαίνει. Επειδή σε μεγάλη γάτα τη σπαρα, δέχουμε και είμαστε και σύντροφοι, έτσι. Ah. Είμαστε, τι μιλάς. Μπαίναμε από παλιά στο Facebook, όχι στο Facebook, στο YouTube. Έτσι, δεν είναι όλοι μπαίνουμε. Ναι, ναι. Και... Βλέπαμε διάφορα βίντεο, τραγούδια κτλ. Πριν ένα μήνα, α πούμε, έμπαινα σε κάποια βίντεο και έβλεπα ένα εκατομμύριο προβολέ, δύο εκατομμύρια προβολέ. Οκ, okay, μέχρι στιγμή. Μπαίνω τώρα και βλέπω σε ένα τάδε τραγούδι που κάνει τραλαλά τραλαλό. Καταλαβαίνε πώ μιλάω. Τραλαλά τραλαλό. Μάλιστα. Και από ένα εκατομμύριο views έχει πάει δέκα εκατομμύρια views. Ναι, προχωράει ο πολιτισμό. Ορίστε. Δεν έχει σημασία αν προχωράει μπροστά ή πίσω. Σημασία έχει να προχωράει ο πολιτισμό. Προχωράει προ τα κάτω. Μέχρι στιγμή. Ναι. Και μπαίνω στο Ιωνοητέ που το έχει, το έχει γράψει ένα νομπελίστα πολιτή Έλληνα. Είναι αλήθεια. Βεβαίω. Και βλέπω από 1 εκατομμύριο views, βλέπω 1 εκατομμύριο 10.000 views. Τι σημαίνει αυτό που είσαι γάτα, Ρε σου φίλε. Ότι έκανε νωρί τα κλικ, όχι. Ε. Λοιπόν, να σου πω εγώ, επειδή είσαι μάλλον γάτα από αυτού που πατάνε τα αυτοκίνητα. Κοιμάται τόσο πολύ ο κόσμο, αλλά δεν κοιμάται απλά στο σώμα, κοιμάται και στο μυαλό.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 Αφού είναι κλειστά κατά σύγμα. δεν θα να ξοδέψει. Δώσ' μου ρε μαλάκα 5.000 και δεν κάνω πλάκα. Αποστολή. Δεν μιλάω σε ένα ποτέ έτσι, αγάπη μου. 5.000 είμαι παντρεμένο με 3 παιδιά. Σε 48.000. Α το διάλειμμα, λε πα και σε τα παιδάκια. Πε το ψέματα λοιπόν, σε 48 ώρε αν υπάρχει μέσω λογαριασμό ένα ευρώ, εγώ θα σου δώσω 10 ρε μαλάκα. Αποστολή. 10, να σου δώσω ρε παλιό μαλάκα. Δεν μιλάω σε ένα μωρό μου. πιάνω. Δεν ξέρω ποιον μιλάω. Δεν ξέρω. Τα αγαπώ πολύ εσένα μωρό που πιάνω. Αλήθεια, είμαι στην οδό Κανάρι, όπως καλαβαίνει αριστερά, έχει μια κλειστή καφετέρια, είναι απ' έξω 7 τύποι και πίνουν στο πλαστικό καφέ και η διομάδα βία είναι στα 100 μέτρα. Αυτούς δεν τους βλέπει, mm. δεν τους βλέπει, που είναι ο ένας ένα μέτρο από τον άλλον Λάθο hey. Λάθος εκπομπή πήρατε στην προηγούμενη ώρα. Την προηγούμενη ώρα. Για καταγγελίες με κουκούλα ή χωρί την προηγούμενη ώρα. Μίσει στην ημερομηνία σήμερα να δούμε θα καλέσει ο, στο νο, ο sky γιατρού στο οικονομού. Βεβαίω θα καλέσει ειδικά ο οικογό μου, θα καλέσει του γιατρού να ακούσει τα αιτήματά του. Ναι, το πιθανότερο βέβαια είναι να καλέσει πάλι κάποιο μπάτσο που τον έχουν μόλι μα στο πάνελ, να πει τι ναι. δύσκολε ώρε που τραβήξαν να διαλύσουν τον μπλοκ των γιατρών έξω από το νοσοκομείο. Μάλλον τον μπαλάσκα και του ευγνείου. Ο, ε. ο παλάκα νομίζω πιάνε εργαζόμενο στο Sky. Πε, παιδιά, γιατί αφήνεται αυτό το εξεφυλλισμένο να σα πει στα ελληνοφία. Ποιο ξεφυλλισμένο, σα παρακαλούπα πολύ δεν αξίζει κανεί άνθρωπο ε. να το λέμε ξεφυλλισμένο. Ε. Το αποδεκύνο από μόνο στο μάνι. Γιατί δεν του κάνετε μίσι. Δεν το καταλαβαίνει ότι είναι νομικό το θέμα. Εγώ με καινούριο αγράτη. Και ακούω μια εκπομπή, και τη λέει στα ελληνοφένεια. Ναι. Αυτό δεν είναι νομικό θέμα. Είναι νομικό. Φυσικά είναι νομικό. Άρα oh. πείτε ο τίτλο τη εκπομπή. Σα χαιστελίζει με αυτό το τρόπο. Εμά τα yeah. τον εαυτό του. Και τι θα γίνουμε παιδί με εμεί θα τα μύτρα τα δικά του. Θα του κάνετε μίλισ. Θα γίνουμε yeah. σαν τα μύτρα να ξοβληφόμαστε Έχετε δι... εε λίγα κι έτσι Όχι, oh, καθόλου να γίνουν στα μούτρα πού δεν το θέλω στον χρώμο ε, εντάξει όπως όμως να σε καλά